σήμερα είναι για την ε, θέση των μαξιστών απέναντι στην ατομική τρομοκρατία. Αρχικά έχει νόημα να προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Η έννοια τη τρομοκρατία από μόνη τη είναι πολύ γενική. Τρομοκρατία μπορεί να είναι μηχανισμοί καταστολή και καταπίεση που χρησιμοποιεί το αστικά κράτο απέναντι στου εργαζόμενου και του νεολαίου. Τρομοκρατία για τους του οπολογητέ του συστήματο μπορεί να είναι οι απεργίε οι διαδηλώσει. Τρομοκρατία είναι επίση. Οι τυφλές ε, βουμπιστικέ επιθέσεις από διάφορες θρησκευτικές και φανταμελιωτικές ομάδες, ενώ τέλος η τρομοκρατία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και κάθε είδου ε, πολιτική δολοφονία. Σήμερα προφανώ δεν θα ασχοληθούμε με όλα αυτά, αλλά θα εστιάσουμε στην ατομική τρομοκρατία σαν πρακτική αγωνιστών που έχουν αναφορά στον χώρο της αριστεράς γενικότερα. Ωστόσο, η τοποθέτηση αυτή νομίζω πρέπει να έχει το λιγότερο αφηρημένο χαρακτήρα. Το ουσιαστικό ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το εξή. Μπορούν οι μέθοδοι της ατομικής τρομοκρατίας να αποτελέσουν χρήσιμη πρακτική για τους μαξιστές και το εργατικό κίνημα στην πάλι για την απελευθέρωσή του ή όχι. Όμως, πριν, πριν φτάσουμε ακόμα εκεί, ας πάρουμε τα πράγματα με την αρχή, απαντώντας κάποιες βασικές ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Η τι συζητάμε σήμερα για την ατομική τρομοκρατία και ποια είναι η σχέση της με τον αναρχισμό. Σε, προς, σε πρώτη φάση, αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Τι σχέση έχουν οι αναρχικοί, α πούμε, που ξέρουμε με τις βόμβες κτλ. Ενώ όλοι ξέρουμε ε, αν αρχικού αγωνιστές έχουμε δείξει τους τον ελεύθερο χρόνο τους ε, δεν ακονίζουν μαχαίρια ούτε επιδίδονται στη σκοποβολή. Ε, ωστόσο, μια βαθύτερη προσέγγιση αναδεικνύει ότι η ατομική τροπογρατία αποτελεί ακραία μεν αλλά φυσική ε, δε, συνέπεια των ιδεολογικών φιλοσοφικών θέσεων του αναρχισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό των αναρχικών ε, θεωριών είναι ο ρεαλισμός, δηλαδή η φιλοσοφική αντίληψη φθέτει τις ιδέες της ύλης, σαν πτωχευτικές του ε, πραγματικού κόσμου. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την αντίληψη που έχουν για όπως το κράτος ή την κοινωνική αδικία, οι οποίες αντιμετωπίζονται ε, από τους αρχικούς σαν φαινόμενα αιώνια, παντοδεινά και πολλές φορές σαν έννοιες που ανυψώνουν πάνω ε, ε, ε, από τις ίδιες τις κοινωνίες. Από παρόμοιες αδυναμίες χαρακτηρίζεται και ανάλυσή τους και η παρέμβασή τους στο εργατικό κίνημα, όπου οι δυναμικοί και οι διεργασίες που εμφανίζονται σε αυτό αντιμετωπίζονται με ένα συναισθηματικό ιδεαλιστικό τρόπο, θα λέγαμε. Οι σύντροφοι αυτοί το παρατηρούν μέσα από μια εικόνα που έχουν στο κεφάλι τους και όχι μέσα από τις αντιφάσεις ε, που του προσδίδει η ίδια πραγματική ζωή. ένα αποτέλεσμα, όταν αυτό ιτάται, για διάφορους λόγους δεν αναλύεται η ήττα, αλλά κυριαρχεί ο ψιμισμός και χάνεται η εμπιστοσύνη στις ξεπουλημένες ή καθυστερημένες μάζες. Εκεί, έχει να αναδειχθεί μια πρωτοπορία που τελικά αποκόπτεται από αυτέ. Το μείγμα της ιδεαλιστικής σκέψης που οδηγεί στη λογική της αποκομμένης και ανοιξωμένης πάνω από τις μάρτυρες πρωτοπορίας και του συναισθήματος απελπισίας και εκδείξης καταλήγει για τον στα άκρα του στην πρακτική της ατομικής τρομοκρατίας. Η ερώτηση, μια δεύτερη ερώτηση που καλούμαστε να απαντήσουμε. Πότε εμφανίζεται η ατομική τρομοκρατία και ποια στρώματα είναι αυτά που την εκφράζουνε. Η ιστορία της ατομικής νομοκρατίας δεν είναι και η ιδιαίτερη ουσία της τοποθέτησης, οπότε θα εστιάσουμε σε εκείνα τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία θα προσφέρουν πλούσια συμπεράσματα για τη φύση της ατομικής νομοκρατίας, αλλά και τη σχέση της με το εργατικό κίνημα. Πρώτη στάση είναι η Γαλλία της επανάρτησης του 1848 και τη παρισινής Κομούνα. Όπως με τον Πλαϊκή, έναν Γάλλο Επαναστάτη, ο οποίος εξαιτίας της ανοριμότητας της πρώιμης εργατικής τάξης να προχωρήσει σε κατάληψη της εξουσίας το 1948, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιστή εφαρμογή των κανόνων της εξέγερσης ήταν από μόνη της ώστε να εξασφαλίσει την νίκη. Στη βασική αυτή αρχή στηρίχθηκε το πολιτικό ρεύμα του «μπλαγκισμού» που στήριξε την πολιτική του στις συνωμοτικές ομάδες και την πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας. Όπως σωστά έχει διαπιστώσει ο Έγγελς, ο μπλακισμός αποτελούσε τη φαντασίωση πως μια ολόκληρη κοινωνία μπορεί να ανατροπεί από τη δράση μιας μικρής συνομωτικής ομάδας. Την ίδια τακτική προχωρώντας ε, λίγο πιο μετά στον χρόνο ακολουθούν και πιο σκληροπηριανικοί και αναρχικοί μετά τη διάλυση της πρώτης διεθνούς και το θάνατο του Μπακούνιν. Ο Ηλίας έβαλε το, ε, το ανέφερε και στην εισήγησή του, το συνέδριο της Βέρνης του 1976 δίνει τη νέα γραμμή της Edinburgh της προπαγάνδας, η οποία στο όνομα της επανάστασης ανοίγει ένα τελείωτο κύκλο αίματος. Στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, σκάνει μια βόμβα μετά την άλλη, οι εναρχικές εφημερίδες δημοσιεύουν συνταγές για την κατασκευή μοβών, ωστόσο οι μάζες στέκουν με στο περιθώριο της, τυφλ, ε, στη, της τυφλής βίας που πολλές φορές δεν ξεχωρίζει. Στους και εργάτες, ενώ η αστυνομία αρκετά συχνά βρίσκει τρόπο διείσδυσης σε αυτές τις ομάδες. Την ίδια περίπου περίοδο, στις συνθήκες της καθυστερημένης πολιτικά και οικονομικά Ρωσίας γεννιούνται δυναμικοί επαναστάτες, χωρίς εργατική τάξη να έχει καταφέρει ακόμα να αναδειχθεί σα... σαν φυσικός πρωτοπόρος του κινήματος. Είναι Ναρόντικοι, που επιδίδονται αρκετά συχνά σε πράξεις ατομικής νομοκρατίας, με υποκολύπωμα τη δολοφονία του Τσάρου, το Μάρτι του 1881, Εκφράζαν ακριβώς αυτή την ιστορική καθυστέρηση. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα ε, σύντομα ιστορικά ας πούμε, γεγονότα. Πρώτον, ότι η ατομική δημοκρατία βρίσκει έδαφος όταν το εργατικό κίνημα είναι ανώριμο, ανοργάνωτο και έχει υποστεί σημαντικές ήττες. Σήμερα που έχουμε ένα, ε, αρκετά η εργατική τάξη στην πλειοψηφία της κοινωνίας και είναι οργανωμένη πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν ε, ε, την εποχή εκείνη, κυρίως ε, η δράση, ας πούμε, η της ατομικής τρομοκρατίας σχετίζεται με τις ήτες του κινήματος. Δεύτερον έτσι, πουθενά η δράση μικρών συνομοντικών ομάδων δεν άλλαξε την κοινωνία. Ούτε οι ηρωικές πράξεις, μικρότερων ή μεγαλύτερων ε, ηρωών, ας πούμε, κατάφερα να κοινωτοποιήσουν τις μάζες. Ε, Τρίτον, φανερώνται η μεγαλυτερων ηρωων α πουμε καταφερα να κοινωτοποιησουν τις μαζες τριτον φανερώνεται η κοινωνικη συνθεση των ομάδων που επιβίδονται στην ατομική τρομοκρατία. Είναι οι μικροαστικά προδευτικά στοιχεία, οι ρίζ που από τη φύση του διακατέχονται από μια ατομιστική λογική, που δεν μπορούν να αντιληφθούν ναι, άλλη εναλλακτική από τι βόμβε ή κάποια μορφή ατομική δράση. Μπορούν οι εργάτε, να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, να αγκαλιάσουν μαζικά την ατομική τρομοκρατία. Η απάντηση νομίζω είναι όχι. Πέρα από ερωτημα ανύπαρκτα ιστορικά παραδείγματα, η ίδια η θέση του στην παραγωγή του αναγκάζει να δουλεύουν συλλογικά, συλλογικά, ε, του οδηγεί σε συλλογικού αγώνε και δράση. Φτάνουμε έτσι στην ερώτηση 3, που είναι και το ζουμί τη υπόθεση. Ποια η θέση των μαρξιστών απέναντι στην ατομική τρομοκρατία. Ή πιο σωστά, γιατί οι μαρξιστές αντιτίθενται στην ατομική τρομοκρατία. Θα στοιχειοθετήσουμε τώρα τα βασικά επιχειρήματα ενάντια στην ατομική τρομοκρατία. Πρώτον, πολύ απλά είναι αναποτελεσματική. Ιστορικά, όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν αποτύχει γεκτρά. Όχι απλώς να φέρουν ε, μια νέα κοινωνία, αλλά ακόμα και να δαρακουνήσουν ε, την υπάρχουσα. Όπως έλεγε Παρα, ε, ο Τρότς, παραφράζοντας τον λίγο αν ήταν αρκετό να πλειστούμε με ένα πιστόλι αν είναι αρκετή μια μικρή ποσότητα μπαριωτιού για να ανατρέψουμε το σύστημα τότε γιατί χρειαζόμαστε όλη την προσπάθεια τοξικού αγώνα τις συγκεντρώσεις στην πολιτική ζήμωση με τη λογική της πολιτικής δολοφονίας τα μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης υποπίπτουν σε ένα ακόμα λάθος θέτουν τους υπαλλήλους ενός συστήματος πάνω από το ίδιο το σύστημα Ωστόσο, η πολιτική δολοφονία, ενός εργοδότη, ενός βουλευτή, ενός υπουργού κτλ, παρά τις πρώτες στιγμές σύγχυσης που μπορεί να επιφέρει, και αυτό κάτω από ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τις συνθήκες, δεν πετυχαίνει τίποτα παραπάνω από έναν ε, ιδιότυπο ανασχηματισμό. Φεύγει ένας, θα έρθει ο επόμενος. Αντίθετα, πολύ συχνά οδηγεί σε, ε, σε αύξηση της καταστολή συνολικά για το εργατικό κίνημα. Τρομονόμοι, απαγορεύσει εργατικών δικαιωμάτων κτλ. Το πρόσφατο παράδειγμα των εργατικών ενεργειών στι Βρυξέλλε με τα άμεσα μέτρα που πάρτηκαν, νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Τα μισά από αυτά απευθύνονται σε δικαιώματα που έχουν κατακτήσει ε, οι εργαζόμενοι και ε, αριστερέ οργανώσει. Δεύτερο, υποτι... υποτιμά το ρόλο του κόμματο αλλά και τη δημοκρατία ε, σε αυτό και μέσα στο κίνημα. Ε, το κόμμα εξήγησε ο Ειλικία πολλά από αυτά. Μια τρομοκρατική ενέργεια απαιτεί μυστικότητα και πειθαρχία. Δεν μπορεί να γίνει ένα συνέδριο για, παράδειγμα, για να αποφασιστεί αν θα σκοτώσουμε τον έναν ή τον άλλον. Δεν μπορεί επίσης να συμβαδίζει παράλληλα με τη δημοκρατική λειτουργία και την πολιτική δουλειά ενός κόμματος, καθώς και η στρατιωτική προετοιμασία που χρειάζεται για να διοχτύπημα απαιτεί απόλυτη αφοσίωση. Με τον τρόπο αυτό, η σονομωτική λειτουργία της οργάνωσης υπερισχύει όλων των υπόλοιπων, δηλαδή της οποιαδήποτε πολιτικής συζήτησης και δράσης και, και ζήμωσης ε, μέσα στο κόμμα. Αυτό, από μόνο του, μπορεί να μην λέει ε, τίποτα, γιατί θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό για να ανατρέψεις ε, μια κοινωνία. Ποια όμως είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Πρώτον, ε, οδηγεί σε μια οργάνωση απόλυτα αρχηγική, το οποίο κακοεκπαιδεύει ε, τα μέλη και δημιουργεί μια ζωντανή ε, Βάση. Δεύτερον, ε, εκφράζει την απόλυτη δυναμία σύνδεσης με τις μάζες και απέκτησης σε μαζικά ακροατήρια. Τρίτον, ε, θα ήταν σοβαρό πλήγμα ε, για τις τρομοκρατικές οργανώσεις η σύλληψη κάποιων μελών και ε, της τρομοκρατικής οργάνωσης. Κλασικό τέτοιο παράδειγμα είναι οι αρχές ταξιαρχίες τη δεκαετία του 1980, ε, όπου μετά τη σύλληψη κάποιων βασικών σούμε, ε, ηγετών, διαλύθηκαν και έσπασαν σε διάφορα κομμάτια. Και τρίτον, αυτό φρα... ε, η ίδια η δομή την ευκολία δίδυσης μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας στις γραμμές ε, της τρομοκρατικής οργάνωσης. Και τρίτον, και σημαντικότερον, η ατομική τρομοκρατία είναι απορριπτέα Κυρίως γιατί υποτιμά το ρόλο των μαζών και τη δική τους συνειδητοποίηση. Τις πίθοι να αποδεχτούν την ιδέα ότι είναι ανίσχυρες, τις παραθυντικοποιείς τρέφοντας την προσοχή και τις ελπίδες τους στον μεγάλο εκδικητή σωτήρα. Οι μαρξιστές δεν αποσκοπούν να ανατρέψουν τον καπιταλισμό για τις μάζες, αλλά μαζί με αυτές καθοδικότερα στη πραγματικότητα τη δική τους κίνηση και αγώνες τελική ο σοσιαλισμός απαιτεί, απαιτεί συνειδητή συμμετοχή και γρήγορση των ίδιων των εργαζομένων και όχι απλώς μιας πεφωτισμένης ηγεσίας. Κλείνοντας, στο κομμάτι αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι μαρξιστές καταδικάζουν την ατομική τρομοκρατία σαν μέθοδο, θεωρία και πρακτι, πρακ, πρακτική, αλλά κρατούν αποστάσεις και αντιτίθεται στην αφηρημένη ηθική υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής. Συν, ε, συνήθως, στόχοι των δημοκρατικών οργανώσεων μπορούν να μην έχουν... Πάρει ποτέ οι ίδιοι τον πιστόλι να σκοτώσουν ε, έναν άνθρωπο, αλλά οι αποφάσει ε, που έχουν πάρει καταδικάζουν στην εξαθλίωση ακόμα και δολοφονούν εκατοντάδε και χιλιάδε ανθρώπου. Οι μαρξιτέ στέκονται αλληλέγγυοι στου αριστερού αγωνιστέ που στρέφονται στην ατομική τρομοκρατία και βιώνουν την άγρια καταστολή του αστικού κράτου, αλλά παράλληλα εξηγούν το διέξοδο τη πραξι... πρακτική του αυτή και του καλούν να συμμετέχουν στον μόνο δρόμο που ιστορικά έχει οδηγήσει σε νίκες στην εργατική τάξη τον μαζικό επαναστατικό αγώνα. Και κλείνοντας, ε, με την ερώτηση έστωσα, ποιες είναι οι προοπτικές σήμερα και τα καθήκοντα ε, που έχουμε ε, ε, εμείς. Όπως είχαμε πει νωρίτερα, σε μια περίοδο υποχώρησης του κινήματος, αυτό βρίσκει, η ατομική δρομοκρατία βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να ε, αναπτυχθεί. Το παράδειγμα ε, του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα με την τεράστια, ε, Κολοτούπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα δημιουργούσε μία τέτοια ε, αυτές τις συνθήκες ωστόσο όπως είχαμε ε, αναλύσει τότε και νομίζω τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν η προδοσία του, του, ΣΥ, του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτέλεσε μία ε, τελειωτική ήττα οι μάτζες δεν δε, ε, προδόθηκαν πριν δώσουν τελική μάχη και αυτό φαίνεται τα, ότι πολλοί σύντομα μετά από κάποιους μήνες κατάφεραν να βγουν πάλι στον δρόμο με τον έναν στο ένα ή τον άλλο βαθμό, στο αγροτικό κίνημα, στις πρώτες ε, ε, μαζικές απεργίες. Οπότε, ε, ενώ αμε, ε, θα μπορούσε να, να πει κανείς ε, ότι η προοπτική κάποιων των δημοκρατικών ενεργειών είχε, ε, θα μπορούσε να ανοίξει μετά την ΙΤΑ ε, με την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, η μη μάχη αφήνει ας πούμε το πρώτο ρόλο στους ίδιους τους εργαζόμενους και στο μαζικό αγώνα. Άρα το τελικό καθήκον που έχουμε εμείς σήμερα είναι η ενδυνάμωση των ιδεών του παραστατικού μαρξισμού, ώστε αυτές να μπορούν και αυτό, εδώ μπαίνει η συζήτηση που κάνουμε ε, τώρα ώστε να μπορούν αυτές οι ιδέες να δυναματίσουν ουσιαστικό ρόλο στα γεγονότα ε, που έρχονται. Ευχαριστώ.